for school. Η χρειάζεται να διατρέψεις για να προβλέπεις τα δικαιώματα, Αλλά όπως έχετε περπιστώσει κι εσείς, η κυνηλογική έχει εξαφανιστεί από την α, Ελλάδα. Τώρα τι έγινε. μας την α, πόδια, η <laughs> και όχι πιο φιόρια η, Φιλανδία. η Φιλανδία in the corner. for him. Η ομάδα συμπαρμένων εδώ και 5 χρόνια, η οποία ομάδα είναι στον όλευρο. μη έχοντας σε σημαία και ο κύριος Reality. Yeah. to kill Όπως λέτε, να μια συμφωνία όπως μια για στο πρόβλημα καταρχάς του ΙΕΣΕΝ. διόρα να ξανανάζει στον τραπρόνο με την ολίδα δάντια και φυσικά την προγράφη του τρέλου μου μονίου Έξω με μια ματιά, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν λοιπόν, ε, τα λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε τον το φίλε ο οποίος επιτρέφθηκε στη διαφορετικότητα και από αφορά σε γιατί θα ξαναπανακαλώσεις και θα βρεις ένα κόμπο να σε ξαναδεχτούμε στην Ενωμένη έτσι, λοιπόν, πέσω της εξαιρετικότητα των το θα μπορεί να with <laughs> So we are going to take It's I'm uh, oh just εστία, Φοβία, ε, να έχουν δοσίλειο. Τώρα το έχω μόνο, Νίκο. Εγώ θεωρώ ότι όσο και να θέλω, δεν μπορώ να υπογράψω αυτό το τεχνικό, που τα έχουν υπογράψει, αλλά και υπογράψαμε. Όχι όλες μας, Νίκο, να σας προτεθέσαντε, όχι ακόμαστε να τα υπογράψουν, Θα τα εκτελέσουν. Θα τα μετονομάσουν κάπως αυτό και να I can't see. και να μην ξεφύγει ο ξεκινήσει αυτές τις, ε, τις επόμενες ώρες που θα έρθουν μας και θα μας παρουσιάσουν τις μεγάλες. Χέρι, χέρι λοιπόν, για να μην νίκη η Ευρώπη, χέρι, χέρι λοιπόν. Επιδιά μας Και έχει hiciste ο o ο o o o o o o o να o όσο, όσοι διαφώνησαν, ζητάω, created. Okay. пробежки на You must be for the dinner. was right. you're going to rest on it. You're going to Πειράξε, παιδεύω, να μη σε πειράξει λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, όταν ήδη ξεκίνησε λίγο λοιπόν, ο μαυραγορετισμός στους ξεχώρους ευαίσθητος όπως είναι η υγεία πούμε, ότι κάποια παιδί θα αντιδράσουν θα αντιδράσουν και δηλαδή, όπως πολύ σωστά έγραψε και κατέβηναν στο άρθρο, και ο λαός, You got it. όπως είσαι, όπως